It's... <laughs> Έλα Μορτρέλα, πού είσαι. Θέλει να πούμε. Τι κάνει, να σου πω, ρε. Πώ και δεν βγήκε το άλλο το απόπλημα του βαρελιού. Μην μιλάτε έτσι για τα αποπλήματα του βαρελιού. Λοιπόν, ξέρει τώρα ποιον λέμε. Ναι. Για να δώσει καμία συμβουλήρε στο, στο βιαστή. Πώ να τη βγάλει έτσι με ένα-δυο χρονάκια. Θα μπορούσε, το καλέσαν για Εδέ και πήγε τσίσα. Ναι, στον μπούτο μα η Τι να την κάνουμε την Εδέ. Α, κάνουν... α φίλε, συγνώμη, συγγνώμη. Αφού θα γίνει Εδέ, ετελείωσε. Ετελείωσε, ετελείωσε. Το ναι. θέμα ετελείωσε. Θα μπει τάξη. Ετελείωσε. Μίσω πώ μπορεί να το κάνουν και παρατήρηση. Καλέ. Για να βάλουν όρθιο στη γωνία να βγαίνει μόνο στον να Ναι, Ναι, ναι. Να τον βάλουν στη διαθεσιμότητα, να παίρνει το 70% του μισθού έχει περισσότερη ώρα να βγαίνει στα, στα κανάλια. Σωστό. Να σε ρωτήσω. Το ασουρού υπάρχει ή έχει κλείσει αυτή αυτό το μαγαζί. Το Έσου υπάρχει, άμα κάνουν τίποτα καταγγελία στη ΣΥΡΙΖΑ για να λογοκρίουν καμιά σατηρική εκπομπή σαν τη δικιά μα, α πούμε. Α, Από. Σε Έ, κάτι έτσι. τέτοια υπάρχει. Έχουν και τα δίκια του όμω. Ναι, όχι. Ναι. <laughs> <laughs> που λέει να μου κάνει τίποτα πάντα σπουδε, κέρα. Θα έπρεπε να πει εγώ στο βιαστή. είσαι βλάκα. Διότι εκείνη τη στιγμή που σκότωσε την γυναίκα του, εάν έπαιρνε τηλέφωνο με αστυνομία δεν θα πήγαινε και 4 χρόνια πια. Ήσουν βα... βροσμό ψωπή. Ξέρω κάτι, παίζει παιδί μου εκεί, πάρε, πάρε μας εμά τηλέφωνο και θα σου κανονίσουμε ένα-δύο χρονάκια. Τι είναι αυτά, ρε, σε. τι είναι αυτά. Να σου πω εσύ, τι θα γίνει με το ποκοτάνω, θα σε τρώει τόσο πολύ χρόνο. Έλα, γιατί δεν είναι γλυκούλης, δεν είναι ευχάντιστος, νοτ. Δηλαδή... Συγγνώμη, συγγνώμη, ανακατέχτηκα. Δεν θα πω για τι αιδίες τη μαλακές που διαβάζει τα μηνύματα, απ' το γεμβάζει δεν καταλαβαίνει κανένας τίποτα στο τέλο, Που βάζει ACD και καλά, για να το παίξει αναλλακτικούρα. Και σιγά του έχει ειδήσει και βαβγάζει και μαλλιά. Δηλαδή, δηλαδή δεν γίνεται άστρο ή χρόνο, αλλά πώ το ανέχει αυτό. Το πρόβλημα είναι εσύ που ακού Μποχδάνο. Εγώ περιμένω να ακούσω εσένα, μ' αρέσει. Αποστόλη. Ναι, έλα σου πω από πού είσαι παίρνω τηλέφωνο. Από πού? Ποντά στην πάλια. Και. Τι και. Και τι έγινε. Δεν με ρωτήσει. Γιατί. Ο πού ήρθα εδώ. Φόρτισε. Φορτίστηκε. Ελά σου πω μα είμαι στα αστροπελάκια, μ' μαλ... Εγώ? Ναι, εσύ. Καλά και εσύ, μα Φόρτισε τον κόλο σου. Δεν είμαστε παλίτσα, προσβλήθηκα, να ξέρεις. Όντως, δεν πήρα, τσίμπα <laughs> θα σου περάσει. Σε έβαλα ανοιχτή ακρόαση στο κινητό, ξεκούγαν όλοι αστυπαλίτες, που της έλεγες να να ξέρεις. Ωραία, άρα να που δεν θα πάω διακοπέ μου. Δευκολήν οι mm, διακοπέ. Θα έρθει, θα έρθει. Εδώ είσαι. Τι άρθρο. Περισσαι να <laughs> ογκράτο θα με. <laughs> έλα, τάξει, δεν σε έβαλα σε άλλο. Ευχαριστώ το νησί. γιατί λέει έλεγα που να πάω, πού να πάω, <laughs> τουλάχιστον ξέρω πού να μην πάω. Να, μειώνονται τα νησιά. Έλα, ρε, εδώ θα έρθει. Να έρθω να κάνουμε τι για θεραπεί κάτω από την ανεμογενήτρια. <laughs> δεν έχουν εμπίκομένω σε φορτίσουμε να σε φορτίσουμε. Αν άρθρο αφόρτι να έρθω, έρθω και ολεκτικά να φορτίσω τι μπαταρίε μου που λέμε. Ναι, έλα. Τέλει. Καλησπέρα, Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Ναι, γίνεται στο site, στο ίντερνετ, να βάλετε κάτι αντίστοιχο με την ώρα του λαού. Όσον αφορά κάποιου μονόλογου που έχει κάνει ο Καλαμούκης. Μονόλογο του Καλαμούκη, θα σα αυτοκτονίσει ο κόσμο. Δεν πειράζει, χρειάζεται πολλέ φορέ να τα βάλουμε να το ακούνε κάτι φασισταριά γι' αυτό. Το φασισταριό τη λέξη δεν τι καταλάβει. Εντάξει, δεν πειράζει. Θέλουμε να τα Εντάξει, το. Άμα είναι για σένα, Βάλε και την αφύέρωση που σου είπα φορά. με όλα τα ψέματα, οι διαψεύσει και η αλήθεια. Με το εφετείο, με την πανδημία, με το χασίσι, με τα εργασιακά, με την υγεία. Με όλα. Πάει με όλα. Βάλε με υπόκρουση το μηχανισμό του άσημου. Με πείσανε να γίνω ρεβιζιονιστή. και να γυρίσω δίσκο θα'ρθεί όμως καιρό που κι εσύ θε να πιστείς Πώ έτσι δεν τη βρίσκω. Καταρχά σήμερα έχουμε την συμπλήρωση των 14 ημερών από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση έξω το εφετείο. Ξέραμε ότι θα ήταν παντελώ φύσια δυνατόν 14 με 15 μέρε μετά να μην έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Θυμόσαστε ότι όταν έγινε η δίκη τη Χρυσή Αυγή μαζευτείχαν πολλέ χιλιάδε κόσμο έξω από σωστά, τα δικαστήρια. Σωστά. Δεν το είδαμε ευτυχώ να μετατρέπεται σε κρούσματα. Τι να κάνω, ήταν γραπτό. Θέλω, δεν το θέλω. Την τραγουδό, να το πουλώ, να σίσω. Το 2018 δεν ήμασταν όριμοι να αναγνωρίσουμε Τις μεγάλες προοπτικές που έδινε Η φαρμακευτική κάναδη η της ανάπτυξης ελληνική οικονομίας Ο πάφος στην εξουσία Σιγουριά και δόξα τω Θεώ Τα καλά στον καπιταλισμό Είναι πω σε βίδα Βγάλαμε 5 νοσοκομεία από το σύστημα και αυτά που έμειναν, δηλαδή αυτά που είχαμε, εξυπηρέτησαν όλη την κίνηση. Που σημαίνει ότι αυτά τα 5 που είχαμε δεν τα χρειαζόμασταν καθόλου. Πάμα πιάσει το μηχανισμό, από τα φτιά των πιάνει το λαγό. Μπορεί να δουλεύει παραπάνω μέχρι 10 ώρε και σε αντάλλαγμα παίρνει παραπάνω ρεπό οι άδειε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση όταν χρειάστηκε στήριξε τον κόσμο τη εργασία. Όταν πά... πρέπει να βολέψω, έτσι το γραφτώ να του γυαλίσει, για να το πουλήσει να χεισαλέπει, για να σας αρέσει να έχει θέμα με έρωτα και αίμα να είναι λόγια, λόγια κομπολόγια να σας καρδίσω, για να σας γαλουχήσω Επειδή λίγο το, το έχω ονείρωξει κάθε φορά που τον βλέπω, oh. το, το κάνω εικόνα. Oh. Και επειδή η λύση δεν είναι ούτε το Ιεσουρού, ούτε η ΕΔΕ, ούτε τίποτα, κάνει μου λίγο για την Παρασκευή ένα λίγο. Βάλει και όλε αυτέ τι μάχε που λέει και βάλει ένα βιντεάκι που κάποια στιγμή είχε φάει ένα ξύλο. Και έλεγε το σηκώ, μου σπάσαν το σηκώτι, μου σπάσαν τα πλευρά, μου σπάσαν το έτσι. Για ποιον λέμε καλέ. Είχε, τον παλάσκαρι με κάτω ώρα. Α, είχε φάει ξύλο. Ναι, ναι, ναι, από δικού του όμω. Βήρα την, την ταξιδωμία. Μεταξύ... Από ασφαλίτε τη. Όχι, όχι, όχι είχαν κάνει και ένα συνέδριο συνδικαλιστών των μπάτσων εκεί. Ένα φοβερό παλάκι καλύτερο από το δικό σου και τι παίζανε μεταξύ του. Αλλά πιάξτε το σύνα, λέει μου σπάσαν το σηκώτι, μου σπάσαν τα πλευρά, μου ρίξανε κλωτσιές, μπουνιέ. Εκεί μετά να, να λέει όλες αυτά, όλα αυτά τα ωραία που βγαίνει και εμένα λέει. Α, εμένα μου αρέσει που λέμε τον παλάσκα συνδικαλιστή των αστυνομικών και δεν εκπροσωπεί κανέναν. Δεν είναι πια. Τι πω, αυτιά τον έχει προσλάβει μπάτους, ε, αυτό. Φαίνεται ότι είναι αλλοδαπή, ενδεχομένω είναι από το ανατολικό blog. Του άκουσε ο νεαρό λόγω του ότι είναι και πλούσιο Ήρθανε μια ομάδα από αυτούς που μας έδιραν, μας χτύπησαν και μας προπυλάκησαν. Έχει γίνει ένα ωραίο θεατράκι στο ίντερνετ για να χτυπάνε τον άπιστο πιλότο. Με χτυπήσανε με βουνιά στα πλευρά και με προδοκοπήματα στο πρόσωπο για να με βγάλουνε έξω από εκεί που με έβαλαν οι συνάδελφοι με τον ψήφο τους. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι ήταν αυτός. Μα χτύπησαν άγρια, μα ξυλοκόπησαν και μα πέταξαν σαν τα ζώα έξω από το σωματείο των αστυνομικών τη Αττική. Εκείνη τη στιγμή που σκότωσε την γυναίκα του, εάν ήταν ασχέ γεγονό μέσα στο τιμό του και μέσα στο τάχασε και τρελάθηκε, εάν έπαιρνε τη λίγο μου την αστυνομία, δεν θα πήγαινε ούτε τέσσερα χρόνια φυλακή. Τώρα θα σα πείσουμε την φυλακή. Έχουν χτυπήσει το κεφάλι μου, έχουν σπάσει, σημό, έχουν σπάσει τη μύτη μου, μου έχουν χτυπήσει τα πλευρά μου, το σκότιμο, μου έχουν χτυπήσει όλο μου το κορμί. Τονάζει, τον αποχρεώ Γελάω στο κοινό. Να του αλεύω για να το μερεύω. Να του φυρίζω να το ελουρίζω. Να το φουντόνω, να το ξεφουσκώνω. Και στην κομμούνα να είμαι οπορτούνα. Για να σα εκτονώνω. Με πλαισίο τον νόμο. Θέλω ρε αυτός τόλοι. Ο Αναρχοδανοκουνού μάλλος είμαι. Είμαι στο νησί μου στη Σάμμο. Και γίνεται της πουντυνας. Δεν σκ, σκαμπό να κάτσω. Εσείς κύριε Υπουργέ θέλετε να πάτε φέτος διακοπές στην Ελλάδα. Λέω θέλω. Αν θέλετε ακούστε μια συμβουλή κλείστε από τώρα. Γιατί στην Ελλάδα φέτος το καλοκαίρι δεν θα βρίσκεται ούτε σκαμπό. Εγιέρδη και το δωε πάνω όλα τα... Όπως τα ο μου! Μαλάκα! Εν τω μεταξύ, έχω και ένα φιλαράκι. Τώρα μου κάνει μασά. Και λέω: Μην πάρω ένα τηλεφωνάκι. Είμαι σε καλό μου. Δεν έχω να πω πολλά πράγματα. Μία παραγγελία θα είναι για την Παρασκευή. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Παρασκευή. Θέλω να μου βάλει από νεύμα. Το μήναι εκεί που είσαι. Στην πρώτη στροφή, είσαι παρακαλώ. Αν έχει την καλοσύνη. Χωρί καμία καθυστέρηση και με ακμαίο πνεύμα. Δεν υπάρχει απέτηση. Βένα λαστοδέρμα. Νεύμα. Χτυπάνε δυνατά μέχρι το τέρμα. <Τερμα> Στο θέμα μα, πούμε, παρέφυγα τα ίδια. Θα παλούμε. Πολλέ και μοφέ νομίζω Αρκούνε, ήρθαν κιόλα τα Χριστούγεννα, θέλετε να τα πούμε. Yeah. Λοιπόν, ακούμε, ήρθε η ώρα για να δούμε. Ποιοι είναι βασικοί, ποια είναι απλή ρομαντική. Ποιοι πρωταπλητέ και ποιοι καμαεθνικοί. Yeah. Ξέρετε ποιοι είστε, καλά στην τελική. Να πάτε στην επίδαυρο, είστε όλοι τραγικοί. Μη μακού πολύ, μαζί μου θα πα κόλλημα. Με κόλλημα, Θα σου κάνω κηδεία χωρί πρόβλημα. Πούλο το, θυμάσαι όταν στο έλεγα. Μαζί μου τα ξέρει τα υπόλοιπα. Μην εκεί που είσαι, μη ζητά αγαπητό. Αποστολή Θέλω, διάλογο ανάμεσα στη μαμά του Κώστα, τη μαμά του Στράτου και τη γιαγιά του Δημήτρη. Σκληρό. Πολύ. Θα το δούμε. Ευχαριστώ, γεια. Αποστολής. Ναι, εγώ. Είσαι Αποστολής. Ναι, εγώ. Ο Δημήτρη ο εγγονό μου μου δώσει το τηλέφωνο σου. Αν ότι είσαι εσύ ο Δημήτρης ο τι θέλετε. Ε, το που σα πει για κάτι κούκλερ βιτρίνα που ενδιαφέρεται. Τι? Είναι για, να, ε, για χρη, να χρησιμοποιηθεί για κρέμασμα ρούχων. Του αγώνιου του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι, ναι, ναι, που είναι οι τσίτσίδε όμω, όχι με τα ρούχα. Είναι πολύ λιμωμένοι μαζί σα. Μαζί μου, γιατί? Γιατί? Συζητήσατε για, για καλό γερό. Μου το έχει πει και μου έρχεται να τον ισκοτώσω. Είπατε το ποσό που θέλατε. Το είπα. Ναι, του είπατε ότι θέλετε 200 ευρώ. Θέλω. Εγώ λέω. Τι? Υπάρχουν όπως ξέρετε οι καλογέρινοι ρούχων. Εδώ είναι α, σε γεμάτους του Όλα τα μοναστήρια πέ... που μας παίρνουν. Εγώ σε πήρα τηλέφωνα γιατί μου. Του λέω ποιο είπε εμένα. Μου λέει καλοφίλη μου από Λέω. Δώσε μου το τηλέφωνο να, τον, να του oh, μιλήσω. Oh, oh. Αν θέλετε, μπορούμε να δώσουμε και ένα αρχαιολινικό έτσι, μια αρχαιολινική εσάντ. Θέλει να κρεμάει πάνω στην κούκλα τα μποξεράκια του, α πούμε. Α, oh, τέλειο. Τότε εσεί είσαστε γνώστη του θέματο. Καλέ το κάνουμε, εμεί το κάνουμε αυτό συνεχώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάνεσαι ό,τι νομίζει. Μπορώ να την κάνω με τα χέρια προ τα πίσω να μοιάζει με την νίκη τη Αμοθράκη. Θα πάει mm. γύρω στα 700. Δεν μου λέτε... τι. Εσεί τώρα. τα έρχοντας πάτε! Γιατί! Μπορείτε να μου το εξηγήσετε αυτό! Για να πληρώσει το τσουλή, γι' αυτό! Το γουστάρισε στο παλικάρι <intercom> μα! Το γουστάρισε, ναι! <σπάστα> <σπάστα> Και δεν τρέπομαι <σπάστα> να το πω! Για Είναι ντροπή! <σπάστα> <σπάστα> Είναι <σπάστα> Εμένα! <σπάστα> <σπάστα> Με αυτό πάει τελείω. Εγώ είσαι είμαι κουνιστό. Κουμά την Μάλλον αυτό δεν κράτησε τον λόγο του. Ότι ούτε ήταν. Ουτιστάν... Ε, τώρα χοντρένετε, Κάτσε καλά, γιατί ξέρει κάτι. <στονίκη> <στονίκη> ξέρω και το σπίτι, ξέρω και την από κοντά. σου είναι μου τα τρώτα των Για να διατηρήσω με τα οικονομικά Των ευαρέστημένων Έλα ρε μαζίκα Αποστόλης Με να σε πιάσω Λοιπόν, ε, επειδή θα ακτιήσεις αυτό το μήνα δύο παραγγελίε. Απόστολος και μόνος ο ταχυδρόμος Έρχεται με το μητσιά, το τραγούδι Η μοναξιά του με ένα διτροχοργόνι Ήδη δυο σακάκι χρόνια και παντελόνι Τέλειωσε η στολή στην ίδια απόστολη, Στο πέρα δόθε μια ζωής που τρώνε οι δρόμοι Πρέχουν οι μέρες και οι μήνες τρέχει ο χρόνος Και τα σαν το χθες και κλέφτης κι αστυνόμος Με ένα κρυφό σαράκι πάνω στο μηχανάκι Σαν Ιεραπόστολος, αποστολό και μόνος και τα 70 χρόνια παπανδρεϊσμού στη χώρα. Καλό καλοκαίρι αγόρι μου. Άντε, yeah. Η σωτηρία της Ελλάδας έχει όνομα Γεώργιος Παπανδρέου Παπούς. Έσωσε τη χώρα από τους κομμουνιστές Έσωσε τη χώρα από τη δεξιά Έσωσε τη χώρα από τους άντλους Έφερε τη δημοκρατία και χόρτασε ο κόσμος ψωμί τη ξενιτιάς Ανδρέας Παπανδρέου, μπαμπάς Έσωσε τη χώρα από τη δεξιά Έσωσε τη χώρα από τους Αμερικάνους Έδωσε τα όλα του τσοβόλα Έφερε τη μιμή και χόρτασε ο κόσμος χωριάτικο ψωμί Γεώργιος Παπανδρέου, γιος και εγγονός Έσωσε τη χώρα από τη χρεοκοπία Έσωσε τη χώρα από τη δεξιά έσωσε τη χώρα από τον καπιταλισμό έφερε το σοσιαλισμό και χόρτασε ο κόσμος ψωμί πολύ Η οικογένεια Παπανδρέου 70 χρόνια προσφορά στην Ελλάδα 70 χρόνια σωτηρίας Σιγουριά και δόξα το Θεό τα καλά στον καπιταλισμό είναι ποσέ έχει βίδα. Θέλω να μου βάλεις τους επιζώντες του διστόμου, αν δεν τους έχετε βάλει, γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς πότε πέφτει, και να μου βάλεις του σάκτη Member. έτσι του τους λένε, εδώ διστόμο. Για να θυμούνται οι παλιοί να μαθαίνουν οι νέοι, γιατί με, τους, με την καφρίλα νομίζω ότι τελικά θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. έσκυψα να δω τι ήταν και ήταν δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί Εδώ είναι δύστομο και όσοι βολεύτηκαν στις μνήμεις στην αποδυνιά Όσοι σκεπάσαν με την πούλβερη του χρόνου τους κατοπινούς Τη γιαγιά μου από τα κλάματα, από τι φωνέ, λύθηκε ο φαλό τη και έβγαλε το παντήλιο από το κεφάλι. Έδεσε την κοιλιά τη και έχω στο παιδιά τη. Σ' ένα τάφο έχωσε την κόρη τη, το γαμπρό τη και το παιδί, και σ' δύο δίπλα στο άλλο τον τάφο έχωσε την αδερφή τη, τον πατέρα τη και την αδερφή τη πάλι από εκεί πέρα. Ποιοι σκιαχτήκαν και δεν μέτρησαν το νεκρό, την πεθιμιά. Θα βλέπουν από χάμο του ζαλωμένου. Με το δίκιο. Έλα, Αποστολή. Έλα. Θα μου βάλει ένα τραγουδάκι. Άντε, να σου βάλω. Ωραία, θα μου βάλει το χινάρια και κουβάδε από χαντιστραγκέτα. Είναι ένα μισή λεπτό. Κινάρια okay. και κουβάδε είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι, ναι. Χαρώ να τα ακούσει. Άντε, ευχαριστώ. Χινάρια και κουβάδε, τρακόσυλα καμάδε. Και είμαι στυλοσκούα. Συνεχώ, τρελομορώ. Μέσα στη πράπα πλήττω. Δεν έχω ούτε για ζήτω. Μαυρό κοντά δείχνουν τα ταρό. Κοιτάζομαι στη τσέπη, δεν είναι όπως πρέπει Παλιά κάτι μόνο έβρα συχνάζανε εκεί Το κουμπάρα θα σπάσω, να βάλω λίγο γράσο Θα ανάπου κρίση οικονομική Το τζάμμα έχει πεθάνει και εμείς όλοι σαχάνει Κοιτάμε τι θα στην στη διαδίκη ο παππούς Μα βρήκα τι θα κάνω, πίνα στο Μιλάνο Θα φτιάχνω κομπολόγια για κουλού. Θα τον παίξω κι εγώ oh, oh, oh. Στο μηχανισμό από τα φτιά των πιάνει στο λαγό. Τον πελοπίδα τρω με μια τσιμπίδα. Στην παρθενόπη, χαρίζει ένα τόπι. Και με τα χρόνια γυρνά στα σαλόνια. Ξεχνάς πια μάνα σε γένα στο κλάμα. Και του εργάτη καβάλισε στην πλάτη. Μαθε να βρει αμάντια. Και πάσε στα κομμάτια. Και άιστα κομμάτια. <Ρι> Με πείσανε να γίνω ρεβίζιο Και να γυρίσω δίσκο. Θα έρθει όμω καιρό που κι εσύ θα αναπιστεί. Πω έτσι δεν τη βρίσκω.